Στήχη 15-24. Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου. 15. Ότε δε ήκουσε να φτά κάποιο από εκείνους που συμπαρεκάθειντος το τραπέζι, είπε εις αυτόν. Μακάριος είναι εκείνος που θα φάγει γεύμα στην την Βασιλεία του Θεού μαζί με τον Μεσσίαν και τους Πατριάρχας και τους άλλους δικαίους. 16. Ο δε Ιησούς για να διδάξει ποιος αρετάς πρέπει να έχει κανείς για να συμμετάσχει στην αιωνία νεφροσύνη της Βασιλείας του Θεού, είπε προς αυτόν. Κάποιο άνθρωπο έκαμε βραδινών συμπόσεων μεγάλο και κάλεσε πολλού. Η χαράκη απόλαυση δηλαδή τη αιωνίου βασιλεία παραβάλλεται προ δείπνων μεγαλοπρεπέ που ετοίμασε ο Θεό και στο οποίο εκάλεσε σαν αρχάς όχι όλου, αλλά πολλού του τέστην του Ιουδαίου. 17. Και κατά την ώρα του δείπνου έστειλε τον δούλον του, δηλαδή του ησεκά στην εποχήν απεσταλμένου του Θεού τότε δε, όταν λέγεται η παραβολή έστε τον βαπτιστήν πρώτον και τον ιόν του έπειτα ο οποίος έλαβε δια της ενανθρωπήσεως μορφήν δούλου Τον έστειλε δε δια να είπη στους προσκαλεσμένους Ελάτε και μη αναβάλλετε διότι είναι πλέον όλα έτοιμα 18. Και ήρθαν οι προσκαλεσμένοι από μια ζουνόμης σαν να ήσαν προσυνενοημένοι να δικαιολογούν την απουσία των από το δείπνον. Ο πρώτος είπεν Υγόρασα κάποιο χωράφι και έχω ανάγκη να βγω έξω και να το είδω σε παρακαλώ, θεώρησα με δικαιολογημένον και απειλαγμένων τη υποχρεώσεω να έλθω. 19. και άλλο είπε. Υγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, συγχώρησε τη δικαιολογημένη απουσία μου. 20. Κι άλλο είπε. Επήρε γάμον γυναίκα και δι' αυτό δεν μπορώ να έλθω. Δηλαδή, οι προσκεκλημένοι όλοι απεροφίδισαν από τα σβιωτικά και σαρκικά μερίμνα και διαφόρησαν στην πρόσκληση του Θεού ο τους εκάλλει να γίνουν συμμέτοχοι και κληρονόμοι της βασιλείας του. 21. και αφού ήρθε ο δούλος εκείνος, διηγήθη στον κυριόν του τα όσα είπων σε αυτόν οι προσκαλεσμένοι. Τότε ο οικοκύρης εθύμωσε και είπενη στο δούλον του έβγα γρήγορα στα πλατείας και τα στενά της πόλο, και φέρε εδώ μέσα τους πτωχούς, τους ακάτιδες και χωλούς και τυφλούς που θα έβρισε εκεί». Κάλεσε δηλαδή τους περιφρονημένους μεταξύ των Ισραηλιτών αφού οι επίσημοι άρχοντες του Ισραήλ αρνούνται να δεχθούν τη σωτηρία που τους προσφέρει ο Μεσσίας 22. Και ύστερα από λίγον είπε ο δούλος Κύριε έγινε όπως διέταξε και υπάρχει ακόμη τόπος αδιανώσης στο σπίτι για να προσκληθούν και άλλοι 23. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον Έβγα έξω από την πόλη, εις τους δρόμους και εις τους των κτημάτων, όπου συνήθως μαζεύονται οι περιπλανόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν σπίτι και μόνιμων κατοικίαν, και επειδή αυτοί θα διστάζουν εξιστολής να λάβουν μέρος εις το δείπνο μου, παρακίνησε τους επιμόνως να έμβουν εδώ, για να γεμίσει το σπίτι μου. Προσκάλεσε δηλαδή και τους εθνικούς να λάβουν μέρος εις τα αγαθά της βασιλείας του Μεσίου. 24. Μεσσίου» ότι κανένας από τους ανθρώπους εκείνους προσκαλεσμένους όχι μόνον δεν θα παρακαθίσει αλλά καν θα γευθεί το δείπνον μου.